Είστε απο με τους διατρίτους α ε. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε θέση δύσιλη, αριστερός και δεξιός, τρεσκολίτος και αύθεος, ουρητανούς και προθετικούς, γαβράκη και βάζελακια, κάτω σε πίσης, και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε το browser, ή να πατήσετε stop στο epicenter. Να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξόδικο. Θέκατε είδες δικαστικά έγγραφα, μπορείτε να κάνετε στα Nublox μέχρι να μας διαχώς. Καλή ακρόαση.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 Δύο, Καλησπέρα για κόκκι. Τι κάνεις κουλίτσα μου. Καλά είμαι. Δεν Δεν λίγο down. Είσαι λίγο πεσμένη, mm. γιατί. Είχα πάει θέατρο. Τι είδες; Είδα τη Παγιανοπούλου με την ένα μντί, μονόλογος. Μόνη της όλο. Πάρα πολύ. Κράτησε μόνη τη όλο. Μια μισυνωρίτη διάλειμμα. στο θέατρο Βασιλάκου, στο Ήταν και σενάριο πολύ κλάμα. Πολύ κλα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα έχει περάσει αιμαδοσία, φανά του, απόλυε και όλα αυτά τα βρίσκει το τραγούδι. Να πούμε ένα γνωστό τη, πολύ καλό, οι πόρτε έχει ζωή, άνοιξε μια και βήμα και mm -hmm. το γυράψει και την απόλυμα όταν έχασε την κόρη τη. Μάλιστα. Σε ρίχνω τώρα. Τι, τι μες παίζουν εκεί. Έλα, 17 ευρώ το φυτικό 20 το κανονικό. κλασικές. Ναι, πάρα πολύ ωραία όμως. Και συνοδοσία, δηλαδή είχε ένα νόημα παιδί μου, δεν φαριώσουν. Εντάξει, είχε πολύ. Μια φόρτιση. Όλοι με ένα χαρτιμάτι, σου είπα. Αναπάνε. Αλλά το έχω ρίξει την κουλτούρα τώρα τα <laughs> Δεν βγήκε καλό. Ούτε σε, σε Για την ευτυχία που υπάρχει και βιβλίο. Πάνω, αυτό, πάνω σε αυτό επηρεάζει ο σκηνοθέ και ο σενάριο Το έχω διαβάσει πριν δυο, δύο χρόνια και εκδόσεις? Ε, εκδόσεις, δεν θυμάμαι, τώρα έχει και CD μέσα. Να ακούς την, ευγεν... ε, την ευτυχία να μιλάει άλλο Θεϊκή. Μ, Μάλιστα. Πολύ πόκα, πολύ πόκα. Πολύ έχουμε πέσει όμως, Πρέπει να ανέβουμε λίγο. Θέλει κα και η λιγική. Τι είδες πάλι κοινή. Είδα λαμποέ, Πουτσίνι. Καλό ήταν όπερα. Πάρα πολύ καλό. έχεις βρει τις βρει τι κουλτούριε τη Πάντα έχω μένα δεν έχεις πάρει ποτέ. Γιατί έρχεσαι άμα να μου κοιμηθείς τι να το κάνω. Γιατί ρε. Εντάξει, καλώς, καλώς είναι Είσαι. Όχι. Αχ κατάλαβα. Ψάχνω κάτι κλασικό. Άμα ξέρει κανεί να μας πει. Έμασα κάνω κουτούκι να φάμε το Έχω και κουτούκι, το κουτούκι του 54. Έλα, κάνω και διαφήμιση τώρα. Φιλαρά τα παιδιά, θα πάμε και εκεί. Πέρα πάντα. Βγήκα τι χορηγέσει εκπομπή σήμερα. Πάμε πάμε Λοιπόν, θα σου βάλω τραγουδάκι. Μπράβο έτσι λίγο ανέβω, ρε, γαμώ το... Δεν είναι πολύ ανεβαστικό, αλλά είναι κουλτούρα, ρε, παιδί μου. Έτσι, Αλλά θα το βάλουμε κατά ημέρα... Θα καίω Όχι, εντάξει, ναι, εσύ, ωραίο τραγουδάκι. Χαλαρό. Μη βαρέσω και πιστόνι! Όχι ρε παιδί μου, είναι πώς ωραίο. Πώς φαίνομαι, κατά... οι ρίζες βλέπεις, πώς μιλάω. Ακούσουμε. Μηχανολογικά. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Σε μια χώρα με δύο νόμπελ, τα ξέρει Δολοφονούν τη μουσική γιατί συμφέρει Σ' αυτή τη χώρα του σε φέρει, του ελίτη η τηλεόραση που λάτων κάθε αλήτη Σ' έναν τόπο που γεννά τον Χατζηδάκη ψάχνει στο στέλιο σωτηρία και τον Άκη Είναι η χώρα που είχε περίκα απ' το μήκη και οι πηγαίνουν όλοι σαλονίκη Ευδοκία και σε πόσα θυμίζουν και του Ξαρχάκου τα λουλούδια δεν ανθίζουν που σε Για να δεις τι τραγουδά με Είμαστε πλήροι σήμερο Και το βλέντα Σαξιόν αλλά και ήθου σε ένα όσκα που μας έφερε κατύνα και εμεί να έχουμε σκιλάδικα Зарвату на Лубиадена Παιδίω, τι, τι δηλώνεις, για ποιο θέμα, τι δηλώνεις γενικότερα, στο περιγερό σου Θήμα, εκτός από θέμα Τώρα το anime είναι άλλο θέμα, μηχανικός, ναι. θες κι άλλα Θέλω κάτι που να μην ισχύει ε, Δεν είμαι podcast ιδιαίτερα, αλλά το κοιτάξεις Εντάξει, το κάνεις ρε παιδί μου, μπορείς να ναι. πεις ότι το κάνεις, δηλώνεις ρε παιδί μου, τραγουδίστρια Δηλώνεις καλλιτέχνης. Είμαι και σε σωματίο, αλλά εντάξει δεν παίζει ρόλο. Άσταθο. Δεν το πιστεύω το ένα ότι για να το δηλώνω. Πού θες να το πας, μπορείς να μου πεις. Θέλω να το πάω στο ότι είσαι ότι δηλώσεις. Σε αυτόν τον κόσμο. Σίγουρα δεν είμαι αυτό που φαίνομαι. Ναι, αλλά είσαι ότι δηλώσεις. Για προχώρα παρακάτω. Ρε παιδί μου υπάρχουν πολλές περιπτώσεις έξω για στον πες. κόσμο μας. Με ανθρώπους που δηλώνουν άλλα και γίνεται αποδεκτό από τους υπόλοιπους ότι αφού ο άλλος μου δίλωσε καλλιτέχνης, είναι καλλιτέχνης ασχέτως αν είναι ή αν δεν είναι Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και παρουσιάζεται αυτό και στο internet. Δεν περίμενα ρε παιδί μου να το, να το δω Αλλά έχει αρχίσει και εμφανίζεται Σε αξίως ο Θεός Και αξίως ο Θεός Α, ah, Και συναρχή νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας Κάποιος στροπητή μου καβαλημένος πιτσιρικάς νομίζει ότι είναι, το παρουσιάζει κάπως και γίνεται μια ζήτης Αλλά τελικά δεν είναι θέμα ηλικίας γιατί και οι μεγάλοι άνθρωποι την έχουν λίγο ψωνίσει Ήταν να μην κάνουμε εκπομπέ αυτή την εβδομάδα και την κάναμε λίγο στα γρήγορα Και αυτό είναι επειδή σε τράβηξα εγώ να την κάνουμε Γιατί είχα έτσι ψηλοφορτώσεις και ήθελα να πω 10 πράγματα Και βρήκες ο κρατήξης, την κατάλληλη περίοδο πρέπει να... πρέπει να προλάβουμε να πούμε την γνώμη μας Σαν μέλη της κοινότητας των podcaster Βέβαια. Πριν γίνει το στο συνέδριο Το οποίο από ό,τι φαίνεται θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα Λοιπόν, να πάμε ρε παιδί μου στο θέμα μας Το θέμα μας αφορά την ελληνική κοινότητα των podcaster Κοινότητα, τόσο πάνω Ότι είναι ρε παιδ Είχα ακούσει ρε παιδί μου για το καλύτερο ελληνικό blog Λέω εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μου αξιώσει να ακούσω κάτι άλλο Μην επαναλαμβανόμαστε, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, τελικά με αξίωσε, ήμουν πολύ τυχερός Άκουσα για το podcamp Το οποίο το άκουσα από τη φωνή του Νικάν στο MetaBlocking Τι είναι το podcamp, να ενημερώσουμε δεν ξέρουν Για δεν τίποτα από για καφέ. Εγώ για καφέ μέσα εντάξει. Τώρα θα μου πεις φρέντο εσπρέσο μέτριο παιδιά PodCamp Στη μάζοξη για καφέ Και να κάθονται όλοι οι podcaster να συζητάνε για αυτό Εδώ και μια εβδομάδα Φυσικά και γίνεται Γιατί δεν είναι απλή μια μάζοξη Είναι μάζοξη των Ελλήνων podcaster Και όπως ξανά είπαμε Είμαστε χιλιάδες Είμαστε χιλιάδες και σε αυτή τη χώρα είμαστε ό,τι δηλώσουμε Λοιπόν Έχει να κάνει με τις απόψεις που έχουν εκφαστεί Για το, για το camp Θα πούμε τη δικιά μα άποψη, να κλείσουμε το θέμα εδώ. Έχω ακούσει όλους που έχουν μιλήσει, έχουν επιγνώμη του, επειδή εγώ δεν σκοπεύω να το πάω μέσω πόντ και να γίνεται αυτό το πανηγύρι συνέχεια. Θα πούμε τη γνώμη μα εμεί, στου ανθρώπου μα ακούουν, όσοι ποτοκάλε θα μας ακούσουν καλώ και επικοινωνία μετά θα γίνει μέσω μέλλ για να μιλήσουμε και η χρόνο από τι εκπομπέ Εγώ για... δεν το έχω παρακολουθήσει, για... κατάλαβε. Αν δεν μου έρθει ένα μαϊλάκι -like, δεν υπάρχει. Κάτι να το παρακολουθήσω. Κάτι να σε, να σε ενημερώσω. Πώ είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, ε, τι γίνεται Εδώ και ε, λίγο καιρό έχει το θέμα για, τα, για το podcast Να γίνει ένα podcast οι πονικάν Για τους Έλληνες podcasts Και έχουν ακούσει διάφορες γνώμες Οι οποίες έχουν να κάνουν με το Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα Γιατί ονομάζεται Camp Και γιατί τέλος πάντων ρε παιδί μου, Είναι χρήσιμο και πρέπει να γίνει Η γνώμη δικιά μου Είναι ότι Εγώ σαν διακόπτης και λογικά σαν διάτριτη έχουμε σκοπό να βοηθήσουμε. Έτσι πάμε δημοκρατικά σε, αυτή, σε αυτό το podcast. Παρέα θα πάμε. Θα σου πω και θα συμφωνήσεις πιστεύω. Α, για πες. Ρε παιδί μου, χωρίς να έχουμε καβαλήσει το καλάμι, χωρίς τίποτα θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Και ονικάν, πιστεύω ότι έχει την ίδια διάθεση και ο σκοπός του ήταν να βοηθήσει και όχι μόνο να κάνει φιγούρα και να δημιουργήσει που το δημ Θεωρώ, ρε, παιδί μου, το να δημιουργήσει κάτι, πρέπει να αναλύσεις το στόχο σου και να δημιουργήσεις μια στρατηγική. Εγώ ασπίδα για... και δεν έχω Έλα, ρε, παιδί μου, η απόπειρα του να πα για ένα καφέ είναι λογική, ωραία. Αλλά δεν γίνεται να γίνει ένα ολόκληρο θέμα για ένα απλό καφέ να το συζητάμε 5 είναι, η Αυτή είναι η γνώμη μου. 10 δεν είμαστε. 12. Ωραία, 12 mail δεν είναι, δουλειά. 12... συζητάμε τα ποντ. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ανοιχτή πρόταση, το λέω και το εμείς, το λέω και βάζω και σένα. Έτσι αυτό το, κάνω, εγώ το κάνεις και εσύ. Είμαστε εδώ πέρα δημοκρατία, πάνω απ' όλα. Όποιο θέλει βοηθάει στην προσπάθεια Πατριαρχική οικογένεια. Είμαστε, έρα, γιατί. Καιά <χει> Για συνδέησε. Τέλο πάντων, ο στόχος μου θεωρώ όλων είναι να γνωρίσουμε τα πόντου ή έλεγα ακουρατέ. Οπότε το θέμα μας, το βασικό είναι να μαζέψουμε ακροατέ. Το τι κανό. Ούτε κάποτε καν, με το, το οποίο τίποτε Να κάνουμε γνωστή. Τι αυτή την κοινότητα στους ακροτέ. Τρόπο έχω εγώ. μαστίγιο στείλει. Όχι, δεν μα στείλει ωραία. Πώ θα δουλεύετε, αρκεί να μαστηγωνέ. Δεν ξέρει πώ μαζοχεσε παραγωγό. <laughs> Τέλο πάντων, ρε παιδί μου, είμαστε λίγοι και πρέπει να γίνουμε παραπάνω. Για να μαζέψουμε κόσμο πρέπει να έχουμε μια ποικιλία εκπομπών. Δεν μπορείς να δίνεις 10 πόντου και άλλε να πετήσει, να, να ακούσει. Πώς θα ακούσει. Πρέπει να πάρει την ακριβώ επιλογή. Για να έχουμε ποικιλία εκπομπών, πρέπει να έχουμε καινούλου παραγωγό. Και για να έχουμε καινού παραγωγό πρέπει να οθήσουμε καινούργου ανθρώπους να δημιουργήσουν pod. Και αυτό εξαρτάται από εμά. Οπότε θα μπορούσαμε καλύπτελε να φτιάξουμε ένα blog, ένα site, δεν ξέρω εγώ τι, το οποίο θα ονομάζουμε Greek podcast, θα έχει μέσα ε, όλα τα ενεργά podcast που υπάρχουν αυτή την εποχή, τα τελευταία επεισόδια, κατηγορίες, link, θα υπάρχει ένα σπίνακα που να κάνουμε συζήτηση. Θα ρωτάνε καινούργη, θα πάντάμε εμεί, σα συγνω... εννοούμαστε συγνω... μεταξύ μα, σα συντονιζόμαστε. Έτσι. και θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια βασικά tutorial tutorial για το πως θα φτιάξει κάποιος ένα podcast για το πως τι χρειάζεται να έχει το blog του podcast του τι είναι RSS τι είναι... τι μέγεθος πρέπει να έχει το αρχείο, την bitrate, το MP3 τέτοια πράγματα βασικά τα οποία νομίζω ότι μπορούμε να τα φτιάξουμε Όλα. ο Nikan είπε για το Sync ότι το Sync έχει μέσα οδηγούς οκ, okay, Nikan έχει οδηγούς το Sync και από εκεί εγώ ξεκίνησα όταν ήθελα να ψάξω αλλά η οδηγή του είναι ελάχιστη και δεν είναι αναλυτική εγώ αναγκάστηκα να ψάξω άλλα 30 blog να μάθω πως και τι τι προγράμματα χρησιμοποιούμε και τι πρέπει να κάνουμε επί Επίσης το SYNC δεν έχει μαζεμένα podcast έχει 200 podcaster που μέσα είναι όποιος έχει δηλώσει το blog του σαν podcast και την ώρα που θα βάλει youtube video ή οτιδήποτε media file το δέχεται σαν σαν pod Δεν είναι pod. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ Web Radio ε, ο Παπανδρέου μιλάει σε μια ομιλία Δεν είναι pod. Ο Μιτσικώστας των 94. δεν είναι pod. Αυτά δεν μπορείς να τα πεις pods. Οπότε δεν είναι 200 αυτοί που ενδιαφέρονται. Είναι 10, είναι 12, είμαστε εμείς. Αυτό είναι το θέμα μου. Στο camp ναι να γίνει. Όταν γίνουν όλα αυτά λοιπόν και να κόσμο να κανονίσουμε να κάνουμε ένα camp με επαγγελματίες συχολήπτες με σεμινάρια Αυτό είναι Έτσι, είναι. Σε ένα χρόνο. Με 100 ανθρώπους να παρευρεθούν εκεί, και όχι με 10. Τώρα, έχουν γίνει αξιόλογες κινήσεις τον τελευταίο καιρό. Το Block Channel. Το Block Channel, θεωρώ ότι έχει βοηθήσει. Ε, εμάς την έχουμε ανεβάσει με τον αρθρόο των επισκεπτών μας. Και ακροατές, παραπάνω που δεν ξέρουν να μπαίνουν να δουν τον Block Channel βλέπουν και τους ήχους, ακούν. Και θα πω και κάτι άλλο, γιατί γενικά, περι βοήθεια στις υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα. Σίγουρα το blog channel έχει πολλά προβλήματα και σίγουρα δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω από το Archive Ο λόγος που εμείς το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε είναι για να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια και όλοι οι που το κάνουν τώρα τελευταία έχουν B45 το κάνουν πιστεύουμε για τον ίδιο λόγο ούτε να κερδίσουμε κάτι έχουμε ξέρουμε ότι είναι χειρότερο από μια μεγαλύτερη υπηρεσία αλλά ο δεν είναι Παραδάκη, θα μετά τον Ναι όχι, το, το Τώρα για το συντονισμό της τη Ο Νικάν πήγε να ξεκινήσει η κουβέντα μέσα από τα pot. Ρε φίλε Νικάν, εσύ κάνεις pod μια φορά την ημέρα, πεντάλεπτο. Έχει ρωτήσει κανένα άλλο, αν μπορεί να παρακολουθείς τη συζήτηση όταν κάνει μια φορά το μία εκπομπή μια φορά τις εβδομάδες. Δεν αυτά, κάλιστα θα να να mail. Εδώ έχει δημιουργηθεί λόγο θέμα και συζητάμε όλοι και τα Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να οργανώσουμε μια συζήτηση Και δεν, μπορεί, δεν χρειάζεται να γίνει μέσα από τα επεισόδια Έχω φορτώσει εγώ τώρα, γιατί αυτό φωνάζω Το καταλαβαίνω, γι' αυτό εγώ δεν μιλάω <laughs> Λοιπόν, είπαμε και για το SYNC Είπαμε για το SYNC το οποίο δεν έχει σωστά αρχεία Και έχει μέχρι και bitcast, το φτιάχτο Το φτιάχτο δεν είναι podcast, γιατί δεν είμαι στη λίστα με τα, με τα podcast Από πού και όσο πού <laughs> Τέλος πάντων Όσοι θέλουν να ασχοληθούν Εεε Μπορώ να στείλω ένα mail, η συζήτηση σταματάει από εμάς, εδώ Εγώ θέλω 4 ανθρώπους Πιστεύω ότι το λιγότερο με 4 ανθρώπους μπορώ να ξεκινήσω μια προσπάθεια Εάν θέλει κάποιος να ασχοληθεί Επικοινωνούμε, συνεννοούμε και την κάνουμε Εάν δεν θέλει, συνεχίστε τη συζήτηση για το camp των Χριστουγέννων Εμείς δεν έχουμε σκοπό να κάτσουμε να κάνουμε συζήτηση για ένα camp χωρίς λόγο, ρε παιδί μου Έτσι στο χήμα, δηλαδή okay, Να γίνει, αλλά να γίνει με κάποιες προ Λοιπόν, εάν τώρα υπάρχουν άνθρωποι και εκεί κάνουμε αυτή την προσπάθεια για το site και για το blog ή δεν ξέρω τι πάνω θα υπάρχουνε η λίστα θα έχει όλα τα pod εάν κάποιος από εσάς θα ξεκινήσει θέμα την ώρα που θα έρθει εκείνη η ώρα να βάλουμε το αρχείο του μέσα στις λίστες πει ότι δεν θέλει να είναι μες στις λίστες, να πάει να τα βρει με τα creative commons γιατί δεν έχω σκοπό να μπούμε σε διαδικασίες, να τσακωνόμαστε και τέτοια δηλαδή ο σκοπός είναι να κάνουμε και να χαβα Και να βοηθήσουμε ρε παιδί μου που μπορούμε, όχι να καθόμαστε να σκοτονόμαστε. Εδώ θέλαμερα, κάνουμε, κάνουμε την πλάκα μας. Σωστά. Γιατί μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε χωρίσει στρατόπεδο. Λοιπόν, Λέβαια, ποιος είσαι, Εγώ είμαι μόνος. σφαίρι. <laughs> λοιπόν, αυτή είναι η αντιπρόταση <laughs> μας. Λέι, είμαστε μαζί, Παρέ, <laughs> μαζί τόσο σιγαντήλε. Σαρέρα, σαν εκπομπή. <laughs> αυτή ήταν η αντιπρόταση μας πάνω στο, στο θέμα με το camp. Όποιο θέλει την ακούει, όποιο θέλει θέλει σχόλια στο mail. Gmail υπάρχουν, μπορούμε να συζητήσουμε. Τρώτι υπάρχουν χιλιάδε το ίντερνετ να οργανωθούμε. Έτσι, εγώ με διατηθήματος να προσφέρω προσωπικό χρόνο Γι' αυτό Να κάνω φιγούρα Και να τρώω τσάμπα εκπομπές Δεν είμαι Δύο νέα pod Μιας και είμαστε για τα πόδια να κλείσουμε Το mixtape από το TeamHub το οποίο, οποίος κάνει καλή προσπάθεια Και μ' αρέσει Εγώ άκουσα roadcast Φοβερό Του φίλου Του φίλου ναι Δεν το, δεν το είδα Πες λίγο το, το ε, blog του Φίλος Φοβερό. Δεν τον δεν έρευνα. Τρεβαει, καθημερινά που είναι στο αυτοκίνητο, κάνει δεν προλαβαίνει α πούμε άλλε ώρε και κάνε από εκεί μέσα. Και το έχει ονομάσει RoadCast γιατί είναι κινήσει. Φοβερό, να βάλουμε link, δεν το. Τι βλέπουμε κοντά. Δεν το ήξερα. Διαπλεκόμενη κοιτή. <laughs> λοιπόν, και το ότωπο του Ντίο. Καλό κι αυτό. Το οποίο εμένα, να σου πω την αλήθεια μου, ά... μου άρεσε ο τρόπος του. Εντάξει, ναι, έλεγε ο άνθρωπο, τώρα δεν ξέρω. Τι και έχει και θέαμα συγκεκριμένο. Ναι. Να κτίνουμε όπως εμείς, δυο λαλούν και τρεις κορέφω Μίτζο, συνέχισε, εγώ θα σ' ακούω Λοιπόν, αυτά είχαμε από πόντ. κλείνουμε Και να πούμε ένα τραγούδι Και να... να βάλουμε ένα τραγούδι για να σπάσει λίγο έτσι ο Πάγος Και ένα κουλάρι και λίγο, τώρα θα του κάνω μασάζ <laughs> <laughs> Να τον ρεμίσω Yhteistyössä Sou de dedon ne borde Affino Σιωπή, στο σκοτάδι το άρωμα σου μυρίζω. με μαδια Τα μαλλιά σου, το σώμα σου με Με Ναι, θα πούμε διαθυμίσει. Σάββατο 12 η ώρα το πρόγραμμα στην αρχιτεκτονική ουλο Πάλνε στην αρχιτεκτονική του ζωγράφου σημιοσί Νίκος Δρμελιότης που είχαμε την προηγούμενη Φαραόφιλος. Bravo. Όπως ζουστάρ, να πάει να τον ακούσει. Αρθείτε, να αρθείτε. Να Τάμεστε και ως εκεί. Όπως ζουστάρ, να άفته να μας δείρε. <σχεστί> <σχεστί> <σχεστί> λοιπόν... Επίσης ο στον Ιανό στη σταδίου, mm -hmm. στο Σταδίου, στο το βιβλιοπωλείο το γνωστό, έχει κάθε Tartes, eh Zontanés έτσι ονομάζεται Το οργανώνει ο Μιχάλης ε, Γελασάκης. Με τίνα αυτό. Αυτό έχει να κάνει σήμερα, που η τετάρτη. Είχε Χρήστο Θηβαίο, γι' αυτόν μιλάγαν ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Αντρέου και λέει και live τραγούδια ρε παιδί μου ο, ο καλλιτέχνης Α, είναι για... για μουσική δηλαδή μόνο Ναι, ναι, για μουσική και γενικότερα γύρω από τον κακοδιστή Α, και θα Τετάρτη Την επόμενη Τετάρτη έχει λάθει και Παπαδόπουλο Α, να πάμε ρε Μιλάει ο Άσινος Τρενταφυλίτης γι' αυτόν mm. Ε, όπως μ Μιλάει και ο Κυριάκο ντούμα. Ο Κυριάκο δουαματσόει Συπουργό. Για να σε εκδικηθώ. Να, ναι, τόσαι. Ωραία. Επίση, την παραπάνω εκεί που θέλουμε να πάμε και θα αφήσει, είναι ο Γιάννης Χαρούλης. Μιλάει στο Μάτσικανάκι γι' αυτό. Mm -hmm. Και θα πάμε. Ωραία. Οπότε. Είναι δωρεάν ή σου εδώ. Εκεί τώρα αυτό δεν μπορώ να το διευνήσω. Γιατί λέει, προμηθευτείτε. Θα πάρω τηλέφωνο εγώ το διοργανώνει Και το Heaven. Music Heaven. Έχω κλείσει, ναι. Και πρέπει να είναι κάτι, κάτι πρέπει να έχει εκεί. Θα το δω και το πούμε στην εβδομάδα. Καλά, να μας πεις να βρούμε να είναι. Α, θες και να βρεις βρει. Γιατί αναλέφωνε. Οκ. Αυτή τη μέρα θα είναι και... θα προλογίζει ο Χρήστο Φομιγάλλη. Τέλος πάντων, δεν ακούσει μελοδία, δεν μπορεί να τον ξέρεις, άστο Ένα ακούω εγώ μελοδάλια. Για πες, στον Χρήστο φομηά του να πω. Στον αλλά τη χαίνα να ακούσει ξέρω γιατί. <laughs> Πώ θα καταφέρει, Έχουν βάλει μία toolbar που ναι. έχει τα ραδιόφωνα, ναι, ναι. Ε, λέει μελωδία FM, πατάω εγώ, ε, άκου μια μέρα, ακούω διευμί Πατάς μελωδία FM, γι' αυτό. Είναι μελωδία FM.gr, οι άλλοι έχουν κάνει λάθος, όχι εγώ. Εγώ πατάω στη λίστα ρε παιδί με τα ραδιόφωνα. αυτή το έχουμε προσθέσει λάθος. Τέλος πάντων, σου μία, κατάρα πάνω σου. Τι έχουμε? Από καλλιτεχνικής, καλλιτεχνικής Φτιάζει ο Μπυρνουσκόνη CD, Α, <συνδιαφέρη> Όχι καθόλου. ο Σαντάννα παρατάει την καριέρα του. Τώρα στα <συνδιαφέρα> 67 το θυμήθηκε. Δεν είναι 67 ρε, 67 χρονών είναι. Α 67 είναι. Ε πόσο είναι. Δεν ξέρω. 61 είναι ρε. <συνδιαφέρα> όταν γίνει 67 δηλαδή θα τα αφήσει. Ναι, δηλαδή. όταν γίνει 67 ή Α, έχουμε δηλαδή ακόμα τέτοιο. Θα πάει να γίνει ιερέας. <συνδιαφέρα> τι δηλαδή, τι τον έπιασε τώρα αυτό. Θα δώσεις και τα λεφτά τους στους φτωχούς. Πού στους φτωχούς. Όχι, τάξει, άμα άνθρωπο γουστάρει, γιατί όχι. Το δήλωσε ο άνθρωπο. Ήξερε Σαντάν είχε γυναίκα 34 χρονών. Είχε. Ναι. Ναι, το ήξερε. Ο ήξερα δεν με τι δεν ήξερα την 34. Θα ποσό το χιλιο Σαντάν για αυτή άλλο το θέμα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένα όπως βολεύει τα παιδιά. Ποτέ μη γιατί δεν τι σου ξημερώνει. Ποτέ <Θι> το <Θι> <Θι> <Θι> <Θι> <Θι> <Θι> <Θι> Λοιπόν, ε, τι άλλα έχουμε. Ναι, α, δεν σου, πω. Έχω... έχω καλό θεματάκι. Τι Βασικά, είναι δεν έχω δε? θεματάκι, πρέπει να το επιβεβαίωσε, αλλά κάτι πήρε τα αυτοί μου, για όσου ασχολούνται μεταξύ. Μου... Και θα δει μαζί. Mm -hmm. ε, για όσου ασχολούνται με τεχνολογία και ίντερνετ. Πήρατε αυτή μου, ότι ετοιμάζουν εδώ πέρα στην Ελλάδα, παρακαλώ ένα event τεχνολογικό. Θα γίνει κοντά στο καλοκαίρι. Αν ένιξει δεν το έχω ακόμα εξακριβώ. Και θα έρθουν τρελά ονόματα μεγάλα Του διαδικτύου Από μεγάλες εταιρίες από μεγάλα site, από μεγάλα blog Θα γίνει πανικός ωραία. Θα μάθω πότε είναι ακριβώς Και τι γίνεται και ποιο είναι Και θα δώσουμε τα πάντα Μηδενίζεται από... το open coffee Από πληροφορίες, όχι καμία σκέψη το open coffee Α, ωραία. Σκέψε το ρε παιδί μου σαν το Λε web mm -hmm. Κάτι με τεχνολογία και για internet Ναι ε... okay. Θα δώσουμε πληροφορίες όταν έρθει η ώρα, γιατί ακόμα δεν... Δεν ξέρω και αυτό το έβγαλα... Αποκλειστικότητα, Δεν έχουμε... το βγάλα, ε... Θα έχουμε αποκλειστικότητα... Θα δούμε... Αχ, μακάρι... Εγώ το ψάρεψα σε συζήτηση, τώρα δεν ξέρω αν... τι και πώς ακριβώς... Αλλά είναι στάνταρ, δηλαδή θα γίνει... Τώρα θα το πότε τότε δεν ξέρω και τι... Θα έχουμε να πούμε ονόματα τότε... Λοιπόν, άκουσες τι έγινε χθες, προχθές ξεκίνησε Έκλεισε η εταιρεία προστασίας οπτικοακουστικού υλικού. Α, γετσι βόττυλος. Στα τα βόττυλους. Έχει γίνει ένας πανικός. Ε, επειδή γίνεται, λίγο... γίνεται και μάχη στο Twitter, τσακώνονται. Βρηπάντι Τάνας Netfreak και γίνεται λίγο πανικός. Ε, η πιο καλή συζήτηση που είδα μέχρι αυτή τη τα θειμίνες, το illayer e θα δώσω link, στο οποίο analýo ο άνθρωπος εκεί τον νομικό πλαίσιο και αν έχουν δίκιο ή όχι, που μπορούν να βασιστούν και έχει ξεκινήσει συζήτηση από κάτω. Είναι το πιο στο, το πιο ενδιαφέρον post που βγrega. Θα το βάλω να το διαβάσετε, ε, αυτά, εγώ έχω κλείσει από θέματα, δεν έχω κάτι άλλο Να πάμε στα δικά μας τα κουφά, ναι. πάμε να δούμε τι έχουμε Έτσι, καλύτερα να ακούμε παρά να πουλύνουμε τα αυτιά μας Σωστός, σωστός Βασίλης Ελεξάκης, στα νέα Διάβασε για κανένα τύπο, έχεις τελευθείς στο Free Press Τι να κάνω Ούτε Free Press, Ούτε free... μόνο για... Τι Free Press, έχω διαβάζω μόνο τον Dragon που είναι οκτασέλιδο το εφημεριδάκι Ο κτασέλιδο εφημεριδάκι με... Τι διαβάζεις Τράγκαζ, Και συνεχίζω μαζί Ο σου κουτασέλιδε... <laughs> Άκου ρε, είναι το θέμα Ο κτασέλιδο εφημεριδάκι έχει φτιάξει μαθητικό Φραβητικό Ναι, το 50% νεκροτικές διαφημίσεις Τώρα το θυμήθηκε <laughs> Θυμήθηκε τα το νιάδια του Ναι, επειδή είναι σύντομο ρε παιδί μου Τώρα λένε, είπετε επιτελείως συζητήσανε Και είπαν ότι δεν συμφέρει οκτώ σελίδες άρθρα μαλακής τα κάνουν θα βγάλουν λέει σε SMS την εφημερίδα θα στέλνουν <ΣΣ> την κρατική διαφήμιση μας σε SMS μάλλον για να, για να βολεύουν ο, ο, ο καθένας ό,τι θέλει ε, Άκουσα επίσης για στη Γερμανία νομίζω έγινε για μια 40χρονη η οποία mm. είχε δικαστήριο σχετικά με μια αποπλάνηση εν λύκου 14χρονών Μου πεις και hot νέα βλέπω Συμμαθητής των παιδιών της Oh την κατηγορίσαμε, πέρα θόκη κόμνα, <συξεργοί> ναι, γιατί <συξεργοί> <ί άκου, συξεργοί> λέει έτσι, άκου, άκου τι έγινε. Πες τη 40. Είπε, είπε, λέει ο δικαστής ότι ε, εκείνη διάστηκε από, από το, το 14χρονο, 14 <συξεργοί> γιατί λέει αυτή ήταν σε δύσκολη έτσι κατάσταση με το σπίτι με κάτι χωρισμούς με κάτι τέτοια, δεν την πάλευε και πολύ, πήγε με το 14χρονο, 14, πήγανε 5-6 <συξεργοί> 14, 14, τη θέλω να μου Ορίστε. Ναι, την απειλήση, ξέρω εγώ, τη δευρετισμή κόκα, οπότε αυτό παρουσιάζεται και σαν στοιχείο στο δικαστήριο και ο δικαστής είπε ότι εκβιάστηκε και βιάστηκε, παρακαλώ, και δεν έχει να κάνει με αποπλάνηση ανηλίκου. Λάμε πολύ μπροστά. Εντάξει, δίνουν ελπίδες και σε μας Λοιπόν... τα ακούσουμε Τι έχουμε, έχουμε τίποτα. Έλα μωρέ, θα βρούμε. Το θέμα. Πες το. Άκρος κουφό. Η Jill Price έχει ένα σύνδρομο που λέγεται υπερθυμητικό σύνδρομο. Υπερθυμητικό. Ναι, είναι η γυναίκα που δεν μπορεί να ξεχάσει. Στα 8 της. Ναι, δεν ξεχνάω. Δεν χρειάζει έτσι. Αυτή την έχεις για υπερθύμηση συνεχώς. Οργανάιζες. Μιλάμε γυναίκα μπορεί να της πεις εσύ ότι γεννήθηκε στην τάδε του μήνα. Θα σου πει εκείνη τη μέρα, Ανε, δούλευα στο τάδε Παγωτατζίδικο, ήμουνα τόσο χρονών ε, Αυτή τη μέρα έφυγα από τη δουλειά, έτσι βγήκα με τον τάδε και τον τάδε Θυμάται τα πάντα, τα πάντα Στα 8 χρόνια έκανε ένα κλικ το μυαλό της Στα 12 συνειδητοποιήσω ότι μπορούσε να θυμηθεί τα πάντα Και τώρα να τη ρωτήσεις, 10, 20 και 30 χρόνια πριν, άμα την μέρα τι έκανε, θυμάται, βλέπει το, το καλό τώρα κακό. Κακό. Έλα, μωρέ, εντάξει, έβγαλε ένα βιβλίο, αυτό, οι γυναίκα που μπορούν να ξεχάσουν για το, το τίτλος. Σύσταλος. Αλλά είναι και πρόβλημα, ρε, εσύ, κάτσε τώρα, να θυμάστε την κάθε παραμικρή λεπτομέρεια. Α, τώρα που είπες για γιατρικά. Ο Νηστερής τι θα γίνει, θα κάνει, κανένα επεισόδιο. Πάλι το γυρίζω στο podcast. Το γυρίζω στο podcast, γιατί ο, ο Νουνός δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει εξαφανιστεί, και εδώ πέρα καθόμαστε και μιλάμε εμείς για δώρο. <laughs> Εδώ, Εδώ, ένα δώρο στην E θέλω να in Anglia, te lo no, non clicca ne se tira che in Anglia. Il loro. Fa pasta Grenyard, che sto tema. E dai, c'è Να qua να να και κάτι λένε passa, non passa che quando lei le le le le le le Τι le le le le le le le le le le le Δεν θα μπορούσα και μετά λέω εγώ ότι έχω δυνατή μνήμη, εντάξει, μια με, χαρά είμαι. Το Alzheimer από πού προέρχεται, δηλαδή υπάρχει κάτι στο γονίδιο που δεν μπορούν να τις κάνουν, κάτι να περιορίσουν το τιμνήμη κάπως, Τι, να τις φέρω στα ίσα. Καλό αυτό ε, ζυγοστάθμιση έτσι καλό. Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο. <laughs> Ένα καλυμπράρισμα ρε παιδιά, διότι δηλώνω και μηχανικός. Μηχανικέ, Μπορείστε. κλείνουμε. Το mail μας, να πούμε, διάτρητη papakigmail.com Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανήλικο για το σχολείο του Τι είπε μωρέ, ότι τραγούδα και ωραία, σχολείο σχόλιο ήταν αυτό Ναι, αλλά ήταν το πρώτο σχολείο που είχαμε Στον και άκρος α, ε, κακεντραχές πειράζει. Ένα ψώνιο και αυτό του φτάνει για να κι άλλο. Είδε, είδε ότι mm -hmm. Και αντίθετα τι Και τώρα θέλει για να σα κοροϊδέψει. <laughs> μου φαίνεται. Να είναι καλά. Ασχολεί και μαζί μου όμως, αυτό είναι το θέμα. Ε, αυτό, είναι το θέμα. Ε, αυτό είναι το θέμα. Ότι καθόνται όλο το <laughs> και ασχολείται με τους άλλους <laughs> με τα ψώνια λοιπόν, τον λοιπόν, λοιπόν, καλό. Αυτό. Ναι, θα τα πούμε κανένα Τι κάθε εβδομάδα, δεν μπορώ. Τι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>